Είσαι εξάρτημα του πάμε και του κουκουέ. Εγώ, εγώ είμαι εξάρτημα εγώ τη Μαγανήσα. Και ο γιο μου το ανταλλακτικό Λοιπόν, δεν μα αφήνεται να χαρούμε καθόλου. Είμαι συνταξούχω από τον δείρα μέσα σε αυτού που θα πάρουν επιστροφή ή και θα πάω στην αμφληγή στο χωριό μου. Θα να δώσω μου το... φέρει τη από την αμφυλορχία. Κεφαλοτήρι Και Θα σου φέρω γαρίδε τα βάλει μου. Γαρίδε. Και... Με κεφαλοτήρι, Κάντε σαγανάκι χέστη. Θα... Φέρω. Θα πληρώσω και το... τη γέφρα 25 ευρώ και θα με είχε περίσυμα να πάρω μισό αρνί σας καταδικάζω μισό το, το κάτω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 Φρέσκο παιδί μου, από την υποψηφιότητα κατεβαίνει υποψήφιο με του ανεξάρτητου ψεκασμένου Έλληνε. Ψεκασμένοι τίποιο. αρχαίοι μόνιμοι Πότε τα είπα αυτά, ρε, μου. Θες. Πού, σε ποιο κανάλι, αυτό σου λέω. Ξέρω από ποιο κανάλι. Πώ όλα τα κανάλια. Στην εκδήλωση για του ψεκασμένου. Α, στην εκδήλωση ήταν. Είχε spray σε εκείνη την εκδήλωση τη κέρα. Και έβλεπε από πάνω, καθώ του μιλάγανε και μέσα στην αίθουσα από πάνω πετάγανε αεροπλάνα, του ψεκάζανε. Ναι, το ξέρω, το είδα εγώ. Ναι, Έλα, έλα.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 Ποιο λύπη πάρα πολύ. Η μέρκε τώρα που φυγε. Όχι, μου λύποι, αποστολοι δεν μείρνε τηλέφωνο. Συλίπε και... αγκαλιά μου όταν ξημαώνει. Όχι μου λύπου, μου με παίρνουν τηλέφωνο, απλόσε τώρα, έχουν πέντε του μην όλη να βάλει το συνεργαστικό. Έχει φτάσει πόσο γεωμίνα, δεν με πάρει τηλέφωνο. Με παίρνουν τηλέφωνο που στάνουν τα αφήν, εγώ δεν του στόχη να, το να πιθανελίκια, παράτα μα και τέτοια. Παίνεται λόγω εκλογών δεν με πέρουν τηλέφωνο και εγώ κατηρίζει πόσο. είναι 15 μέρε και δεν μείνε τηλέφωνο από μου γιατί. Σε ξέχασαν μάλλον, ικανότητα τον έχω του Σαμαράν να χαρίσουν όλα τα λεξιπρόθεσμα μέχρι τις εκλογές, ικανότητα τον έχω 26 του μηνός βλέπω Δευτέρα να με ξαναπέρνουνε Ναι Με φεντά μου, τι κάνεις Πού είσαι ρε παιδάκι με εσύ. Πού να είμαι Κλένε στα κομακαρονάδε. Στάκου, στα που θέλει να με. Τι? Μέσα στα χταπόδια λέω και στα ψάρια που θε να με. Αν ναι, έχει νηστεία, ξέχασα. Πού θα σε να σου πω, αστακώ είναι νηστήσιμο ή υπάρχουν νηστήσιμο είναι. Προσεγγίσιμο δεν είναι. Αυτό ναι. Πε μου υποψηφιότητα. Εγώ? Εμ ποιο, εγώ? Τι εννοεί? Πού θα σε ανακοινώσουμε. Εμένα? Α, περιμένετε και θα δείτε. Το καταστρεφό. Βέβαια, αν το πάω σύμφωνα με τα έγκυρα τσιράκια τη συγκρού, μονόδρομο είναι ο Σύριο. Αγιατε βαράσμο, Ρώτη. Μονόδρομος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκπομπή είπε ο άνθρωπο ότι θα κατεβάσει το ψηφοδελτή, όχι πρόσωπα. Ε, και εγώ για την εκπομπή μιλάω. Λερονί. Αποστολή! Έλα! Αύριο κλείνουν δύο χρόνια από τότε που έφυγε ο Δημήτρη Μητροπάνος Θα ήθελα να, αν μπορείτε, να βάλετε ένα τραγουδάκι να παίξει για τα γέροχα πλάσματα όπω έφυγε ο Δημήτρη Μητροπάνος Τον έρωτα Αρκάγγελο. Σάββατο χαράματα προ την Αχερουσία. Χώρεψα ζεϊμπέχικο πάνω στη ποτηγία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 Είναι τα τραγούδια μας οι που γέννε. σώματα και αγάλματα βγάζουν ευτέρα, τα άρχια πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε, κοίτα να για δεύτερη φορά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μα. Κατερι που βέντα σου τη θύμα ακόμα Σα φορέ σου μου λένε να σοδη <ΣΣΣΣΣ> Θέλω να το επιβεβαιώσω λίγο. Σίγουρα δεν υπάρχουν ματαντζίδες που κάνουν αυτό το πράγμα με τη μάσκα που, οκουμπά, που χτυπάς και ακουμπάει το, το καπάκι με το στόμιο μπροστά. Το έχουν δοκιμάσει 100% σίγουρα. Αν μπορούν να το καταφέρουν. Μπορούν να το καταφέρουν στο λέω προσωπική εμπειρία. Ναι, το, είμαι σίγουρος. Και θα... Αν το έχουν δοκιμάσει δεν του έχω δει για την ώρα τους βλέπουν να του φωνάζουν μπαλούρδους σε κάθε πορεία. Και, αυτό. και σίγουρα θα έχουν προσκυνήσει η εικόνα μην βγάζουν τα κουμάτια για να δουν πώ θα είναι. 100% και αυτό είμαι σίγουρο. Τρομάζω αυτά που λε. Δηλαδή, να σκεφτώ, σκεφτόμαστε τι επόμενε ημέρε να δοκιμάζει να τη ληχθεί με άντερα. <laughs> ε, δίνει σημαίε, Κριστίνα. Κατάλαβε του καταστρέψει του ανθρώπου. Ενώ δεν ήταν κατεστραμμένοι, μάλιστα. Ενώ δεν ήταν, σωστά καλά. Δε. Έλα, Έλαγε. Και να σου κάνω και μία ερώτηση. Ο Καρανταφέρη νοικιάζει βουλευτέ στη Νέα Δημοκρατία. Ο μπα, δεν του νοικιάζει, γιατί η παροχή του δίνει. Να... Κάτι γκρεμίσματα είναι αυτή, για πέταμα δεν είναι. Γκρεμίσματα είναι για να χτίσει άλλο από πάνω. Και του παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Ε, γιατί όχι. Η Νέα Δημοκρατία, με τόσου που έχουν απομείνει εκεί μέσα, είναι ο παλιατζή τη γειτονιά. Περνάει ό,τι παλιοσύδωρο το παίρνει, ε. γιατί μπορεί να το λιώσει να βρει μια αξία μετά από αυτό, να το πουλήσει του ξένου. Στο. Είναι αυτό. Όπω περνάει και φωνάζουν καθαρίζουν αυλέ, αυτοί καθαρίζουν ε, το λαό. Λάο, πώ το λέγανε κιόλα, δεν ξέρω. Σίδερα, χρυσό, την να, αγοράζουν χρυσό. Τώρα που είναι και τέτοιε μέρε και στα βρουδάκια του πα και εικόνε, τα λιώνουν, τα τα πάντα. Τώρα λόγω μεγάλη εβδομάδα δεν αγοράζουν χρυσό, κάνουν νηστή, αγοράζουν χρυστό. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Είμαι ο Παναγιώταρο για το Χίτλερ. Ναι, ότι έκανε την βρωμοδουλιά. Ενώ ο Παναγιώταρο και δική του τι κάνουν, την καθαρή δουλειά. Και είπε για τον Χίλτζε. Ναι. Hitler ήταν Ο ήταν Μπουγιατζή. Μπουγιατζή. Ζωγράφο. Ζωγράφο και ξεχωριστό ταλέντο. Και όσο δεν κανένα. Δεν κανένα ήταν εύρα, γελάγινο μαύρα και τον καναρχηγό. Είχαμε ακούσει τι ανοησίε του Σπλιοτόπουλου για το μαύρισμά του και χθε στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια είχαμε τη χαρά να δούμε και τη φάτσα του την ώρα που λέει για τα ψέματά του. Το μόνο μαύρισμα που ταιριάζει στο Σπλιοτόπουλο είναι το μαύρισμα στι εκλογέ.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 Εσύ είσαι. Ναι, ναι. Καταρχήν, γιατί λένε ρε, ότι είναι δύσκολο να σε πάρει κανεί τηλέφωνο. Τη και θα γραμμή Μαλά και σπεδί, κομπλεξική. Του κερατά. Μεταξύ μα, εγώ του βάζω για να φαίνεται ότι χτυπάει στον τηλέφωνο και ότι δεν προλαβαίνουμε κτλ. Φαντάστηκα, το φαντάστηκα. Βασικά πιο πολύ ότι κουράζουμε και να έρθει κάποιο να, να βάλει ένα χέρι, αυτό. το παιδί βγήκε με Θέλω να σχολιάσω την υποψηφιότητα Ζαγοράκη. Βεβαίω. Δεν φίλε, σε ψάχνω θα μιλάει αυτό στο κοινοβούλιο, γιατί ούτε ελληνικά δεν ξέρει. Ο Ζαγοράκης παιδί μου, τι είναι κανένα Ανατολάκη του Καρατζαφέρη που δεν ξέρει. Ο Ζαγοράκης έχει μια μόρφωση. Ο Και εσύ... αν δεν ξέρει ο Ζαγοράκης να μιλήσει από μόνο του, σίγουρα ο γάμο με την Ιωάννα Λίλη τον έχει βοηθήσει σε αυτό. <laughs> Σκέψω ελληνικά που θα ακούγονται μέσα σε αυτό το σπίτι. <laughs> Α, μάμ. <man. laughs> θα φεύγουν οι κοτσάνε στον αέρα. Στον προφορικό του λόγο κάνει ορθογραφικό. Αυτό θα στείλουμε, Ευρωβουλή. Εδώ κάνει σαρδά μου όταν γράφει. Άστο. <Καιχε> Καλά το και εσύ. Πού σου φαίνεται το περίεργο. Επιλογή Σαμαρά. Ό,τι τι. Ότι οι επιλογέ Σαμαρά είναι τι. Ένα τσούρμπο μορφωμένοι που δεν είχαμε να του κάνουμε και του στείλαμε στη Βουλή. Όχι, μωρέ. Γου του που είναι. Το ξέρεις το γου του που. Τι. Για το Ακριβώς. Λοιπόν, ε, στα πρώτα μνημόνια κυκλοφορούσαν δονητέ. Έγραφε Τρόικα πάνω. Όσοι δεν πρόλαβαν να πάρουν τώρα που έχει πλεόνασμα, οι πρώτοι 10.000 που θα τηλεφωνήσουν είναι δωρεάν. Όσο μιλάς εσύ, εμεί παραγγέλουμε του δονητέ μα. Έχει διπλή όψη, κανένα οικογενειακό, να κάνω οικονομία. Οπότε, ο, ό, όσοι δεν έχουν να φάνε, να πάρουν του δονητέ που γράφει Τρόικα για να χωντάσουν σεξ τουλάχιστον. Τρόικα όταν λε είναι τριπλό. Τρόικα, Τρόικα. Κάνει για τρεκνού, κατάλαβα. Ναι. Πόσο έχουν το θέμα αλλά να ξέρω τώρα να τώρα... κόψω μια απόδειξη θέλω τώρα τίποτα πατεωνιές τώρα που πάνε στο τρίτο μνημόνιο οι 10.000 που θα τηλεφωνήσουν η πρώτη θα είναι δωρεάν Α... yeah. το έξιμνο το που λέμε ναι. το πιάσα Και μου λε, αυτά τα ανθρωποειδήπουσατε του FONPREZENDER χθες το βράδυ είναι η καινούρια γενιά η σκεπτόμενη διανοούμενη και έτσι του 2014. ΓΑΜΤΣΕΤΑ. Η σημερινή διανόηση είναι αυτή. Είναι ο πνευματικός κόσμος που λέγαμε επιτέλους να πάρει θέση. Πήρε θέση. Πήρε τη θέση του Βορύδη στην εκπομπή του Πρεζεντέρη.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 τη γνώμη για τον Έτσι, όχι δεν πολιτικά με την έννοια του αξιολόγηση των πολιτικών του θέσει. Αυτό ο καθένα την κάνει όπω νομίζει. Θέλω να πείτε, είναι ο πιο νέο πολιτικό αρχικό. Ομώποσαμε είχαμε χρόνια να έχουμε έναν τόσο νέο πολιτικό αρχηγό και μάλιστα σε ένα γράμμα. Αρχικό εξωτερική πολιτή. Λοιπόν, ισότιλα γράμματο. Αυτή η ότραταφίλη είναι τόσο γελία. Όχι. Εγώ νομίζω ότι δεν ξετιπών όλη τη γελιότητα σε κάθε που πει του α, Έχει κι άλλο, δηλαδή. Αν δεν υπήρχε ο πρετεντέρη, ισότητε ανταφίλη θα υπήρχε, θα τη ξέραμε. Όχι. Πόσο του χρωστάει. Ναι. Εγώ προτείνω μόνιμο τασίδι. Δηλαδή, μετά το φορείδι, η διπλανή θέση να είναι μόνιμη για σώτη 30 φίλου. Ναι, ναι, ναι. Θα, θα κάνει πολλά νούμερα. Έτσι και αλλιώ. Έχει τολμήσει το να διαβάσει το βιβλίο τη. Όχι, δε δεν τολμά. Κόρτα, δεν τολμά. Διάβασε. Τι λέει, Να ναι. δω. Στι πόσε σελίδε άρθρο το υπογλώσσεω. Για διαβάσαι τον να δω κάτι. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Ρεπορτάζ. Τι θέλετε, ε, Να στείλουμε ένα δελτίο τύπου για το πολιτιστικό ρεπορτάζ. Από πού είστε εσεί, Από μια θεατρική σχολή. Ποια, Μία θεατρική. Πώ λέγεται, κυρία μου. Oh, καλά, μου τώρα. Γεια σα. Λέγε μόλι, πώ λέγεται. Αποστολή, θέλω να σε καταγγείλω. Περιπέμψει πάρα πολύ τον Άδονη. Πρώτα απ' όλα επειδή είναι πολύ ωραίο παιδί. Έχει ωραία γυναίκα.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 Θέλω να σου πω κάτι χωρίς αμεριακό τους όμως oh. Σήμερα το πρωί έβλεπα στο Μέγα Ήτανε 5-6 υποψήφοι αυτούς του χαρτογιακάδες Για τη Δημαρχία της Αθήνας Εσύ αυτοί αν του ρωτήσεις Δεν μένουν στην Αθήνα Αυτοί μένουν εκεί Φυσιά, Εκάλη, Χαλάνδρη, Ερυστρέα Αυτή την πόληρη αποστολή για να την υπηρετήσεις Πρέπει πρώτα να την αγαπήσεις Και για να την αγαπήσεις πρέπει να έχεις περπατήσεις στους δρόμους της Πρέπει να έχει παίξει μπάλα στις αλάνε τη. Πρέπει να έχει ακούσει τα ειδόνια στη γεωπονική σχολή. Πρέπει να έχει παίξει στου δρόμου τη μακριά γαϊδούρα. Πρέπει να έχει κάνει μπάνιο στην πισίνα τη πλατεία Κουμουντούρου και στου μπενάκι στον Άγιο Γιώργη. Έχει πισίνα η Πρέπει... πλατεία Κουμουντούρου. Πρέπει να έχει ερωτευτεί η στους στου δρόμου τη για να την αγαπήσει. Πρέπει να έχει κλείσει ραντεβού στι πλατείε τη αποστόλη για να την αγαπήσει. <ΚΚΚΚ>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 Ακούω καθηδέ περί δημοψηφίσματο. Το έχουμε ακούσει αυτό το παραμύθι και παλιότερα. Αλλά η ωραία τα δημοψηφίσματα, αρκεί να ξέρει τι θα βγάλουνε. Τι είπε πάλι ο Πρεζεντέρη, τα δημοψηφίσματα είναι καλά, αρκεί να ξέρει τι θα βγάλουνε. Ναι, γιατί αλλιώ είναι καλά. Το ίδιο ισχύει. Να σου έρθει κάποια σε live εκπομπή, να την το δει εκεί να σου δει το βρουτζάκι ξαφνικά. Πρέπει να ξέρει. Έτσι, μπράβο. Εκτό των να είναι γνωστά. Mm. Το ίδιο και για τι εκλογέ και για τα δημοψηφίσματα και για όλα. Φαντάζομαι. Μα και εγώ το ίδιο φαντάζομαι. Αποστολή. Έλα. Είσαι μεγάλη λατρεία, αγάπη μου γλυκά. Ωπα, καλησπέρα. Με γεια σου. Αυτό. Ε, αυτό ήθελε. Καλά ήταν. Έλα, γεια. Με γεια.